Ρωθεί η ώρα του κινήματος, δεν πληρώνω, εννοί μέτωπο. Στο μικρόφωνο της πλατείας, Δημήτρης Κουμάνιας και Δημήτρης Ζαχαρέας. Γνωριστές καλησπέρα, είναι η εβδομαδιά εκπομπή του Κίνηματος Δεν Πληρών Ενιαίο Μέτωπο. Ε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόασή σας, θέλουμε να είστε κοντά και να συμμετέχετε. Η καιροί είναι δύσκολη. Είναι νέα παγκόσμια τάξη που έχει εκπονήσει το πρόγραμμα της διάλυσης και σκλαβοποίησης τη ελληνικής κοινωνίας έχει εντείνει την προσπαθειά της τελευταία. Εμφανίζοντα στο προσκήνιο οικονομικού δολοφόνους, σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν το φθηνό προ το φόρουμ Μπροζέτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Έκδοση της Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Μαζί με μια μεγάλη κυρία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ελέγχει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο Σαμαρά είναι ελεγχόμενο από το ίδιο κέντρο εξουσία ή η γήτες της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχεται και ο Τσίπρας και γι' αυτό ακριβώς παίρνουν εντολέ και ψηφίζουν ακριβώς τα ίδια νομοσχέδια δεν έχουν καμία απολύτω διαφορά τώρα η προσπάθεια να ξεφτυλιστεί αριστερά μέσω του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει πέσει το κενό όλοι όσοι μας ακούνε και είναι ενημερωμένοι για τι εκπομπέ μας ξέρουν ότι ο Τσίπρας όχι μόνο δεν είναι αριστερός αλλά σε πολλές εκφράσεις ε, και ενέργειές του έχει ξεπεράσει και τη Χρυσή Αυγή σε δεξιότητα. Από ε, ο Παπαδόπουλος δύσκολα θα μπορούσε να περάσει μνημόνια και αυτά τα μέτρα που περνάει τώρα ο Τσίπρας, νέου πολιτικής δικονομίας που αφήνουν έκθετο στα σπίτια των κατοίκων τη ελληνικής κοινωνίας. Ε, Όλα αυτά που περνάνε αυτή δηλαδή αναφορώ το 65% μια ιδιωτική επιχείρηση, μια τράπεζα δηλαδή, έχει τον πρώτο λόγο στον πληστηριασμό μιας κατοικίας, όχι εργαζόμενοι, όχι το δημόσιο, όχι άλλοι ε, πιστωτέ, αλλά πρώτα απ' όλα το 65% το έχει μια τράπεζα. Δηλαδή, τι κάνει το δημόσιο αυτή τη στιγμή. Παραχωρεί μονοπωλιακό δικαίωμα στους πληστηριασμούς ε, σε μια τράπεζα, μια ιδιωτική εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία, Όλε οι ελληνικές τράπεζε είναι πτωχευμένε. Και επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη να ισχύσει το πτωχευτικό δίκαιο και να τις κλείσει και να, να τι βάλει σε καθάριση, τι πτωχευμένε αυτέ επιχειρήσει, ανώνυμες εταιρείε, οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία ήταν πτωχευμένη, έμπαινε σε καθάριση, οι εκαθαριζόταν τα οικονομικά τη στοιχεία, πληρώνουνταν αυτοί οι οποίοι την είχαν δανείσει είχε μια σχέση μαζί του και η υπόθεση συνεχίζει στις τράπεζες όμως όχι μόνο δεν πήγαν σε καθάριση αλλά σαν τα βαμπύρ το αίμα του ελληνικού λαού συνεχώς έχουν πάρει πάνω από 180 δί από την εποχή καραμαλής η μέχρι σήμερα σε επιδοτήσεις είτε αυτό λέγεται έλα είτε αυτό λέγεται ανακεφαλαιοποίηση ή όποια όποια Ονομασία του δίνουν οι κατακτητές αυτής της χώρας και την εμφανίζουν τα παπαγαλάκια τους οι δημοσιογράφοι σαν τη μόνη λύση. Έχουν πάρει, με οποιαδήποτε μορφή εμφανίζεται, γύρω στα 180 δις. Τεράστια κεφάλαια. Όλα αυτά τα λεφτά έχουν φύγει από ταμεία συνταξιούχων τα οποία απομίζησαν κανονικά την εποχή του χρηματιστηρίου υποχρεώντας τα διοικητικά συμβούλια να αγοράζουν μετοχέ που στη συνέχεια γίνανε σκέτο χαρτί ο Καραμαλής με τα δομημένα ομόλογα ο Βενιζέλος με το PSI αυτός που χρησιμοποιεί το ψευδόνιμο ο Βενιζέλος με το PSI ε, όλα αυτά έχουν στερήσει από τα ταμεία των συνταξιούχων πάνω από 130-140 σήμερα λοιπόν αυτοί που τα φάγανε που κλέψαν τα ταμεία έρχονται και λένε δεν μπορούμε να πληρώσουμε τι συντάξει. προσέχετε τώρα την αντινομία ο κλέφτης πληρώνει και τι συντάξει, αλλά κλέβει τι εισφορές των ασφαλισμένων. Πώς θα πληρώσει όταν έχετε σε ένα μαγαζί και μπαίνει μέσα ο ιδιοθήτης και κλέβει και δεν παραγγέλνει καινούργιο μπόρεμα το μαγαζί θα κλείσει. Έχουν περάσει λοιπόν ορισμένους οικονομικούς όρου, παραμυθένιους ψεύτικους ορισμένους ε, δείκτες ψεύτικους και απαιτούν η ελληνική κοινωνία να προσαρμοστεί σε αυτούς τους δείκτες. Όλο αυτό το παραμύθι που πουλάνε έχει ένα στόχο όλοι όσα ξέρετε για την οικονομία Είναι μια εικονική πραγματικότητα Ο δίκτυς κεφαλάκης επάρκειας που επέβαλε Black Rock το Ρότσιλ Σε όλες τι ελληνικές τράπεζες Για να εκπληρωθεί Πρέπει να το πληρώσουμε όλοι Όλοι πρέπει να πληρώσουμε ώστε αυτός ο δίκτυς Να είναι πάνω από έξι Όλοι θα πρέπει να πληρώσουμε ώστε να λειτουργούν Οι τράπεζες χρεοκοπημένες Οι χρεοκοπημένες τράπεζε. Τα αφεντικά τους ε, έχουν ε, κερδοσκοπήσει σε απίστευτο βάθμο. Όταν λέω τα αφεντικά του εννοώ τους βασικούς μετόχους και όχι τα διοικητικά συμβούλια τα οποία είναι οι βιτρίνες όπως είναι και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Ντράκ είναι μια βιτρίνα. Το διοικητικό συμβούλιο που το αποτελούν ορισμένα κράτη εκ είναι μια βιτρίνα. Το ρόλο το μεγάλο τον παίζουν οι μετοχοί και ο κυριότερο μέτοχο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τη Κεντρική Τράπεζα είναι η οικογένεια Ρότσιλ, όπω είναι και τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Το δίλημα, ευρώ ή δραχμή, είναι πλαστό. Ένα νόμισμα για να είναι εθνικό μπορεί να λέγεται όπω θέλετε εσεί. Μπορεί να λέγεται Φίνικα, μπορεί να λέγεται Ακρόπολη, μπορεί να λέγεται Περοπόνσο. Αρκεί η εκδότρια τράπεζα να, είναι, να ανήκει στο δημόσιο, να είναι δημόσια και να φροντίζει ότι το χαρτονόμισμα που βγαίνει να είναι προσόβελος της κοινωνίας για το οποίο το εκδίδει. Όχι να είναι σαν το ευρώ, η αλυσίδα, ο δεινάστης της κοινωνίας. Ο Δημήτρης θα σας πει, πρώτα απ' όλα θέλω να πω στη βάλια από την Άξο που μας ακούει χαιρετίσματα και ο Δημήτρης θα σας πει για τις δράσεις του κινήματος τώρα. Ναι, καλησπέρα γεγονένα. Ε, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι κακώς παρέξουν στον Τσίδρα. Αυτό που είπε είναι αλήθεια είπε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια αν το καταλάβω εμείς, ότι θα ασκήσει τα μνημόνια Εχει είμαστε λάθος θα ασκήσει τα μνημόνια ε, ε, και ασκή. θα σκύψει οπότε είναι σωστός και καλά να πάθουμε εμείς λοιπόν εμείς ε, την περασμένη Τρίτη ήρθε στο κίνημά μας μαζί της ε, έναν Κορεάτικο καναδί που έχεις συνεργασία με το Βίλνινσεν στην Αγγλία να κάνει μια συνέντευξη από το κίνημά μα, τι είμαστε, τι κάνουμε τι προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό που είπα είναι ότι στην Κορέα και στην Αγγλία πιστεύουν ότι οι συντάξει των Ελλήνων κυμαίνονται από 2 με 25 ευρώ μηνιαίω. Βέβαια, όταν του είπαμε ποια είναι η σύνταξη, βέβαια έδωσα και το δικό μου το μυαλό, ποια σύνταξη μπαίνει μέσα και ένα 524 ευρώ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είναι κάτι τέτοιο. Δείξαμε από βίντεο που έχουμε δικά μας και έτυχε και εκείνη τη μέρα να πάμε να κάνουμε μια επανασύνδεση ρεύματος και ήρθε μαζί μας. Κοίταξε ότι δεν πίστευε ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ότι κόβουν ρεύματα και νερά εδώ στην Ελλάδα. Τα είδαμε όλα αυτά, είναι ανέκπληκτοι, μέχρι αυτό το βίντεο όλο θα βγει στα διαδικτυακά όμως δεν θα βγει σε κάποιο κανάλι δικό μας βέβαια κανένα κανάλι δεν θα δουλούσε να βγάλει μια τέτοια συνέντευξη διαδικτυακά θα βγει, θα σα ενημερώσουμε εμείς που θα μπορέσετε να μπείτε για να το δείτε το βίντεο αυτό πιστεύω ότι θα εκπλαγείτε όντως με αυτά που συμβαίνουν στους συνανθρώπους μας θα δείτε στις δράσεις του κίνηματός μας, τι κάνει και ποιο είναι ακριβώς το κίνημά μας Όσο για, το, για τα σημερινά δεδομένα, εγώ πιστεύω ότι σα είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή μας, ότι εμείς τους περιμένουμε στη γωνία, δεν, δεν είναι μια κάτι σύγχαση. Η ανεχία μας τελείωσε, από εδώ και, και μπρο είμαστε μπροστά τους, μέχρι να πετύχουμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν λέμε εμείς, εννοούμε όλη την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, τι μπορεί να κάνει και πώ μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί όπως είπε και ο Δημήτρης να κάθεσαι στην ουρά για να πάρει τα 50 ευρώ και να μαλώνεις με τον συνάνθρωπό σου που είναι και αυτός Πάσχο και αυτός περιμένει να πάρει το 50 για να τα βγάλει πέρα να μαλώνεις και να μην κατεβαίνεις στους δρόμους να διεκδικεί τα δικαιώματά σου Δημήτρη αυτό που θέλω να πω εγώ και θέλω δεν το, όχι δεν το έχω καταλάβει εγώ το γνωρίζω αλλά επειδή σε λίγο περισσότερο σε αυτά τα θέματα εάν πηγαίναμε στη Δραχμή τι θα γινόταν και μιλάω για Δραχμή μιλάω για ένα εθνικό νόμισμα Δραχμή το ονομάζουμε έτσι τι θα γινόταν σας ακούω Κοίτα, ε, καταρχάς κανείς δεν μπορεί να πει ακριβώς ακριβώς κανείς δεν έχει εξηγήσει στην ελληνική κοινωνία, τι θα γινόταν εάν κόβαμε ένα τοπικό νόμισμα, γιατί τη στιγμή που η Τράπεζα τη Ελλάδο είναι ιδιωτική, ανώνυμη εταιρεία, είναι μέσα στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με το καταστατικό τη, το ελληνικό δημόσιο μπορεί να έχει 6 με 35%, δεν μπορεί να έχει παραπάνω από την Τράπεζα τη Ελλάδο στην ιδιωτική. Ε, έχουμε ζήσει εμπειρία τοπικού νομίσματο, τη Δραχμής Έχουμε ζήσει και εμπειρία του ευρώ ο καθένας μπορεί να κάνει σύγκριση πώς ζούσε, πώς ζει, τι ανάπτυξη είχε και τι γινότανε. Βασικά όμως, εκτός από το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η παραγωγή στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην Ελλάδα βάσει σχεδιασμού, έχουν διαλύσει την παραγωγή. Τη βιομηχανική παραγωγή, τη βιοτεχνική παραγωγή, την αγροτική παραγωγή και απλώς μα θέλουν δούλους που θα προσφέρουμε τι υπηρεσίε μα σε αυτού που έρχονται στην Ελλάδα ή αυτού που εκμεταλλεύονται όλον αυτόν τον τεράστιο εθνικό πλούτο, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ ένα κόμμα, κόμμα, εντάξει τώρα, τι συμμορίε τι λέμε, κόμματα, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η αυτου που εκμεταλλευονται ολων αυτον τον τεραστιο εθνικο πλουτο εγω Δεν έχω ακούσει ποτέ ένα κόμμα να, πει, να μιλήσει για τον εθνικό πλούτο αυτή τη χώρα. Έχουν γραφτεί χιλιάδε βιβλία, έχουν γίνει χιλιάδε μελέτε. Πολλά ξένα πανεπιστήμια έχουν δημοσιεύσει μελέτε στον Καναδά, στη Βρέμη, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο τη πολλά, το, Πανεπιστή, το Πανεπιστήμιο των Παρισίων, Πολυτεχνία. Έχουν δημοσιεύσει μελέτε πολλαπλέ για τον εθνικό πλούτο αυτή τη χώρα. Τον κρύβουν επιμελώ. Όλα αυτά το Υπουργείο Ανάπτυξη τα έχει στα συρτάρια του. Ο εθνικό πλούτο είναι καταμετρημένο και είναι τεράστιο. να σου πω ότι μόνο από τους ιδρύτες μεθανίου που είναι κάτω στην Κρήτη μπορούμε να προσφέρουμε ενέργεια στην Ευρώπη σχεδόν δωρεάν για, για χίλια χρόνια. Να καλύψουμε όλη την Ευρώπη με σχεδόν δωρεάν ενέργεια γιατί ο ιδρύτης μεθανίου παράγει τέσσερις φορές την ενέργεια που παράγει το πετρέλαιο μπορούμε να καλύψουμε την Ευρώπη για χίλια χρόνια. Με το λιγνίτι που έχουμε Μπορούμε να καλύψουμε την Ελλάδα με σχεδόν τζάμπα παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για 1500 χρόνια. Και το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο το οποίο το δώσαμε. Mm. Ε, με την ηλιακή ενέργεια, με σύγχρονους ε, αναλυτές ηλιακής ενέργειας που αναλύουν το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο, μπορούμε να καλύψουμε από την Πελοπόννησο με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια την Πελοπόννησο και το Αιγαίο όλοι. Οι άνθρωποι το σπάσαν να το κάνουν φυσικά διώχθηκαν από τις κυβερνήσεις εδώ κακήν κακώς. Γιατί οι κυβερνήσεις είναι πλήρες ελεγχόμενες από τι εταιρείε ενέργειας, πετρελαϊκές και τι άλλε. Και φυσικά δεν τολμάνε όχι μόνο να κάνουν μια εθνική πολιτική παραγωγική, αλλά φοβούνται ακόμη και να αναφέρουν τα ονόματα. Τα ονόματα, απλώς ένα απλό όνομα, φοβούνται να το αναφέρουν. Είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Είναι πλήρως ελεγχόμενα όλα τα κόμματα από κέντρα εξουσίας οικονομικά ε, τα ίδια κέντρα εξουσίας τα ίδια κέντρα, το κέντρο εξουσίας που ελέγχουν τα κόμματα είναι τα ίδια, απλώς παίζουν ένα θεατρικό στη βουλή, στις τηλεοράσεις στις εφημερίδες γιατί ο κόσμος πρέπει να διαρεθεί και μια διαρεμένη κοινωνία τη βάσης και τη χειραγωγή να τσακώνεται και τη χειραγωγή πολύ πιο εύκολα, Θυμόσαστε τα πράσινα και μπλε καφενεία. Οι ανόητοι τσακωνόταν μεταξύ τους για δύο συμμορίες, το Ποσό και τη Νέα Δημοκρατία, που είχαν ακριβώς, ακριβώς, τον ίδιο προστάτη. Δημιουργηθήκαν και τα δύο από τη CIA του Αυτή τους χρηματοδότησε και τα δημιούργησε. Και όμως ο κόσμος τσακωνόταν μεταξύ τους για τα συμφέροντα του Παπαντρό του Καραμαλί. Τι πρωθυπουργό, που εν πάση περιπτώσει Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση Δημήτρη και θέλω να μου απαντήσεις μετά το διάλειμμα Θα κάνουμε να πάρουμε μια ανάσα μουσική Εχθές ψηφίσαμε τα νομοσχέδια του μνημονίου, σωστά Σωστό Η αντιπολίθωση σύσσωμη ήταν η κατά Έβριζε δηλαδή, όχι κατά έβρι. Και δεν είναι μνημόνοι αυτό και δεν είναι μνημόνοι εκείνο και δεν ναι. Γιατί το ψηφίσαμε Αυτή... Παίζουν το θεατρικό του. Θέλω να μου απαντήσεις μετά το μουσικό μας διάλειμμα El solo de tu bravura cura le pulso un cerco a la muerte aquí se queda So Συνεχίζουμε λοιπόν από την ερώτησή σου. Ναι, Πρόσεξε. Στη Βουλή αυτή παίζεται ένα θέατρο. Αυτοί που λένε ότι φαίνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΦΥΡΙΖΑ μάλλον γιατί ΣΦΥΡΙΖΑ τον έχει σφυρίξει σε, σε όλη την ελληνική κοινωνία, ε, έχει βρει το, το χειρότερο μνημόνιο και το ψηφίζουνε, είναι θεατρά άνθρωποι. Έχουν πάρει τι εντολέ του από το ίδιο κέντρο εξουσία που του παίρνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να έχει ένα μαγαζί. Και να έχει πέντε υπαλλήλου και να είσαι σε τα αφεντικό. Όποιο υπάλληλο εντολθεί, τον απολύει αμέσω. Είναι δυνατόν οι υπάλληλοι μεταξύ του να έχουν διαφωνίε και να λένε για τι διαδικασίε μέσα στο μαγαζί: Θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Αφού είσαι σε τα αφεντικό. Θα πει λοιπόν: Θα γίνει αυτό και θα τελειώσουν όλοι. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν πάρει εντολέ. Παίζουν ένα θεατρικό γιατί πρέπει να χειραγωγήσουν. Είναι ένα. Ένα, mm. μια, ένα σημείο χειραγώγησης της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να σου πω κάτι για να το κατανοήσεις. Όταν βλέπεις τηλεόραση στην οθόνη και την κόβουν σε έξι κομμάτια και έξι άνθρωποι σε κοιτάνε και σου λένε ε, έξι διαφορετικά πράγματα. Ότι ο τηλεθεατής δεν μπορεί να σχηματίσει γνώμη. Δεν μπορεί να σχηματίσει γνώμη. Αυτό γίνεται σχεμένα. Είναι ένα κομμάτι ψυχολογίας και τη νευροχειρουργικής που λέει ότι εφόσον υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ε, ακυρώνεται το ημισφαίριο του εγκεφάλου που αναφέρεται στη λογική και λειτουργεί μόνο το συνέστημα. Από εκεί και πέρα οι τηλεθεατές είναι πολύ εύκολα χειραγωγήσιοι. Μπορεί να τους πας όπου εσύ θέλεις. Υπάρχουν ε, στρατιωτικά κέντρα στην Ελλάδα και πανεπιστημιακά κέντρα στην Ελλάδα τα οποία συμβουλεύουν τους Υπάρχουν μηχανισμοί που ελέγχουν και κατευθύνουν την ελληνική κοινωνία. Ε, πολύ απλά κάντε ένα πείραμα μια μέρα. Μπείτε σε μια καφετέρια, κατεύστε σε μια ώρα τον ITM και μην μιλήσετε καθόλου. Ακούστε τι θα λένε όλοι όσοι είναι στη γραμμή. Είδαμε αυτό στη τηλεόραση, αυτό είπε ο Τσίπρας, αυτό είπε ο, ο Καμένος. Αλήθεια οι Ανέλ δεν έχουν ευθύνη για τα μνημόνια. Τεράστιο. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει. Yeah. Yeah. Ποιο κυβερνάει, ποιο τον στηρίζει. Δεν τον στηρίζουν οι Ανέλληλα. Δηλαδή ο Καμένο, ο οποίο είναι γνωστό φιλοβασιλικό, είναι γνωστό ακροδεξιό. Υπήρχε περίπτωση να ασκήσει ποτέ μια αριστερή πολιτική. Τον πρώτο που είδε, την πρώτη επίσκεψη που δέχτηκε στο γραφείο του ήταν η πρέσβεια του Ισραήλ. Και ο εμπορικό ακόνητο για να υπογράψουν συμφωνίε για στρατιωτικό υλικό και του υποσχέθηκε ότι όχι μόνο στρατιωτικό υλικό θα εξακολουθήσει να προμηθεύεται αλλά θα αυξήσει και τα ποσά, τα κοντήλια. Ήταν πριν από λίγες μέρες επίσημη επίσκεψη. Είναι πλήρως ελεγχόμενος ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να ασκήσει, Είναι δυνατόν να ασκήσει αριστερή πολιτική. και όμως ο Τσίπρας, ο οποίος είχε αυτό το αθώο, το γαμογελαστό παιδί, γιατί ξέρει καμιά φορά, οι λέξεις και οι εικόνες έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη χειραγώγηση της κοινωνίας. Πολύ πιο εύκολα αποδέχεσαι ένα χαμογελαστό παρά ένα δίστροπο. Εδώ λοιπόν παίζουν το παιχνίδι που παίζουν σε μια ανάκριση. Ο καλός και ο κακός ανακριτής. Ο κακός είναι ο άδονη και ο καλός είναι ο Τσίπρας. Το αποτέλεσμα είναι ότι το κομμάτι της κοινωνίας γέρνει προς το χαμογελαστό, προς τον καλό, αποκλείει τον κακό, και ο Τσίπρας ο οποίος είναι ο καλό οδηγεί όλη αυτή την κοινωνία στην πλήρη σκλαβοποίησή της. Αν δεν καταλάβουν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κρίνεται μόνο από τις πράξεις του, μόνο από τις πράξεις του και όχι από αυτά που λέει, ο Βαρντογιάς θα μπορούσε να πει ότι είναι ο Κόκαλης θα μπορούσε να πει ότι είναι ο πιο ακραίος αριστερός, Έτσι, ο Μητυλιναίος θα μπορούσε να πει ότι είναι αριστεροαναρχικός. Ο καθένας κρίνεται από αυτό που πραττει εξάλλου μην ξεχνάζοντας τα δικαστήρια, δεν κρίνουν από αυτό που λες, κρίνουν από τις πράξεις τους. Και εδώ έχουμε ε, μια ομάδα οικονομικών δολοφόνων οι οποίοι δολοφονεί συνειδητά την ελληνική κοινωνία εφαρμόζοντας σχέδιο, σχέδιο, σαν σαλάμι, κομμάτι-κομμάτι του σχεδίου. Θα σου θυμίσω μόνο κάτι. Θυμάσαι το πείραμα του χρηματιστηρίου, πήγε 6.000 μονάδες, 6.100 έφτασε, και μετά άρχισε σιγά σιγά να κατεβαίνει. Ο κόσμος έκανε τα λεφτά του, αλλά δεν μπούλαγε. Έλεγε αφού έχω κερδίσει και τα έχω ενθυλακώσει, δηλαδή τα έχω στην τσέπη μου, είναι πλέον δικά μου. Θα τα ξαναπάρω και θα τα ξαναπάρω και θα τα ξαναπάρω μέχρι που τα έχασε όλα. Αυτό το παιχνίδι πες δεν και στην ελληνική κοινωνία. Οι συνταξιούχοι λένε να έχω τη συνταξή μου και λίγη, έστω και λίγο λιγότερη και λίγο λιγότερη, Μέχρι να τα χάσουν όλα, θα τα χάσουν όλα. Ο Φραγκλίνο έλεγε ότι όποιο θυσιάσει την ελευθερία του για την ασφάλεια, ο Βενιαμίν Φραγκλίνο, θα τα χάσει και τα δύο, και την ελευθερία του και την ασφάλεια. Οι Έλληνε λοιπόν έχουν παραχωρήσει οικειοθελώ την ελευθερία τους και την άποψή του στα κόμματα που υποτίθεται του εκπροσωπούν. Την έχουν παραχωρήσει οικειοθελώ. Οι έχουν καταφέρει αυτή που χειραγούν την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία να, όχι μόνο να αποδέχεται αυτά που τις επιβάλλουν, αλλά να μπαίνει μπροστά και για να εφαρμοστούν. Είναι πολύ απλό. Πηγαίνετε σε μια ώρα ενός ITM, καθίστε σε μια καφετέρια χωρίς να μιλάτε και ακούστε. Μαζέψτε τα σχόλια, καθίστε το βάζε στο σπίτι σας, να δείτε πόσο χειραγωγημένη και υποταγμένη είναι η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει, πρέπει να σπάσει αυτήν την εικόνική πραγματικότητα. Εάν δεν αυτή την εικονική πραγματικότητα, δεν θα μπορέσει να αντιδράσει ποτέ. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι το σπασμα της εικονικής πραγματικότητας και διαμόρφωση συνείδησης. Συνείδηση ελεύθερου ανθρώπου, συνείδηση πολεμιστή ανθρώπου και ανθρώπου που θέλει τη ζωή του, που τη θέλει να τη ζήσει όπω αυτός θέλει, που θέλει να την στα χέρια του, δεν την εκχωρεί πουθενά, μην έχει τα ανασφάλεια. Μην έχετε ανασφάλεια. Εσεί είστε τη δύναμη. Προσπαθούν να σα ειστερήσουν ελέγχοντα το νου σα και τι πράξει σα. Μην του τη δίνετε. Εμεί είμαστε στη δύναμη όλοι μαζί. Όσοι ακούτε τώρα, οι συμπολίτε του διπλανού σπιτιού, όλοι. Σε λίγο όλοι θα χάσουν τα σπίτια του. Με τον κώδικα πολιτική δικονομία, λέει ότι τα σπίτια θα εκπληστηριάζονται στην εμπορική του αξία. Ποια είναι η εμπορική αξία ενό ακινήτου σήμερα. Είναι μηδενική. Αφού προσπαθεί ο κόσμο να πουλήσει κάτι, ένα περιουσιακό του στοιχείο και δεν βρίσκεται αγοραστή, η εμπορική αξία καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση στην οικονομία. Αυτή είναι. Η εμπορική αξία είναι η τιμή που μπορεί να σου προσφέρει κάτι για να αγοράσει κάποιο. Όταν λοιπόν δεν σου προσφέρει τίποτα, προσπαθεί να πουλήσει ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, ένα χωράφι και δεν το αγοράζει κανένα απολύτω γιατί αυτό το ακίνητο του έχει φορτώσει οι διάφορε κυβερνήσει. Τόσου πολλού φόρου, όσου το έχει κάνει αποθητικό, το έχει κάνει αποθητικό. Και εσύ προσπαθεί να απαλλαγεί γιατί σε έχουν βέσει στην κατάσταση να μην μπορεί να πληρώσει αυτού του φόρου. Είναι ένα σχέδιο που εξελίσσεται. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Πρέπει όλοι να αντιδράσουμε. Όλοι πρέπει να αντιδράσουμε. Το σχέδιο αυτό προχωράει με πολύ γρήγορα βήματα. Όσο βλέπουν ανοχές, το περπατάνε και ένα βήμα παραπάνω. Και θα φτάσουμε κάποια στιγμή που θα τα έχουμε χάσει όλα και θα κοιτάει στον άλλο και θα μπορούμε να αντιδράσουμε σαν την κατοχή που πέθανε ο κόσμος στη... γιατί είναι μια κατοχή. Το 1941-1942 πέθανε ο κόσμος στην Αθήνα, στα πεζοδρόμια, από Ασυτία. Αλλά δεν αντιδρούσε κανένας, λίγοι αντιδρούσαν. Αλλά καθώς ήταν και πεθάνε στον δρόμο. Ναι, να κοντεύουμε, να φτάσουμε εκεί, Δημήτρη. Ε, όχι ακόμη, το σχέδιο προβλέπει ότι το τελικό στάδιο είναι εκεί. Ναι, αυτό λέω ότι κοντεύουμε να φτάσουμε Εσύ... εκεί. Το θέμα είναι, να σα ρωτήσω κάτι: το θέμα είναι ότι τρι, δύο δρόμοι υπάρχουν από ό,τι λένε. Ή μένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παθαίνει τα δεινά που παθαίνει, ή φεύγει. Δεν μπορεί να μην, να μην δεν υπάρχει και τρίτο δρόμο. Φυσικά υπάρχει τρίτο δρόμο. Οπότε πρέπει να ψάξουμε το βρούμενο, να μην το βρούμε, να δούμε ποιο είναι ο τρίτο δρόμο. Παραγωγική ανασυγκρότηση τη χώρα. Εδώ αφού ήταν... χώρα, πρέπει να αρχίσει να έχει παραγωγή. Κοίτα, ένα άνθρωπο είναι ανεξάρτητο. Όταν έχει οικονομική ανεξαρτησία και για να έχει οικονομική ανεξαρτησία, πρέπει να παράγει. Πρέπει να έχει εισόδημα στην τσέπη του. Πρέπει να παράγει. Η Ελλάδα είναι υπερπλούσια χώρα. Ναι. Έχει απίστευτο πλούτο. Μια ίσω η πιο πλούσια χώρα στην Ευρώπη. Ο πλούτος τη είναι τόσο πολύ, να σου δώσω να καταλάβει ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν 12.000 είδη φυτών. Η Ελλάδα έχει τα 6.000. Μπορούσε λοιπόν να καλλιεργεί οτιδήποτε θέλει ο Έλληνα αγρότη. Και να μην υπάρχουν ελεμόνια Κίνας ή σκόρδα από το Ισραήλ ή ηλίες, μπορούσε δηλαδή να είναι όχι μόνο αυτάρκης, όχι μόνο αυτάρκης, αλλά να έχει τεράστια αγροτική παραγωγή. Μπορούσε να έχει ε, κτηνο, ε, κτηνοτροφική παραγωγή. Κάποτε, κάποτε ε, η σκορδα το ισραηλ η ηλιες μπορουσε δηλαδη να ειναι οχι μονο οχι μονο κάλυπτε το 75% των αναγκών της από δική τη κτηνοτροφία. Τώρα δεν παράγει τίποτα. Κάθε χρόνο για κτηνοτροφία και γεωργία σταπανάει η ελληνική κοινωνία 150 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει από το εξωτερικό ζώα και τροφές που μπορεί να τα παράξει μόνη της αυτή η κοινωνία της το έχουν όμως απαγορεύσει ναι, εδώ θα σε διορθώσω η Ελλάδα όχι δεν παράγει παράγει φυσικά παράγει, παράγει ψεύτες πολιτικούς κατά κόρο λοιπόν αφού παράγει καλά μας Έτσι, κάνει Σωστό. άρα παράγει, παράγει. Έχουν διαλύσει τη βιομηχανική παραγωγή, έχουν διαλύσει την αγροτική παραγωγή, έχουν διαλύσει την κτηνοτροφία, διαλύουν τα πάντα. Αφού λοιπόν τα διαλύσανε, αυτοί που τα διαλύσανε, βγαίνουν σήμερα και μα λένε μέσα στο ευρώ γιατί εμείς δεν παράγουμε τίποτα. Πρόσεξε! Αυτοί που τα διαλύσαν όλα, λένε μέσα στο ευρώ. Μη φοβόσαστε! Κι έξω από τον ευρώ, και έξω από το ευρώ υπάρχουν χώρε, η Αγγλία δεν μπήκε ποτέ. Πάρα πολλέ χώρε δεν έχουν μπει ποτέ. Δηλαδή, κάνε μια σύγκριση. Κανείς δεν μπορεί να σας πει ποια θα είναι η ισοτιμία δραχμής ευρώ. Κανείς δεν μπορεί να σας πει τι θα γίνει. Όλοι όσοι λένε είναι οι οικονομολόγοι του κόλου. Υποτίθεται ότι θα γίνουν αυτά. Υποτίθεται ότι θα γίνουν εκείνοι. Ένας μόνο γνωρίζει τι θα γίνει και μπορεί να το προγραμματίσει. Ο ιδιώτης που εκδίδει το ευρώ και που θα εκδώσει τη δραχμή. Αυτός θα καθορίσει την ισοτιμία αυτό θα καθορίσει παραγωγικές σχέσεις, αυτό θα καθορίσει την ανάπτυξη. Εάν το δημόσιο καταφέρει και σε μια δημόσια τράπεζα παράξει νόμισμα δικό του το οποίο θα χρησιμοποιήσει η ελληνική κοινωνία μπορεί έστω και αν λέγεται δραχμή έστω όπως και να λέγεται για ένα χρόνο να πέσει πείνα μετά θα και μετά θα αρχίσει να έχει δική σου παραγωγική ανάπτυξη με το ευρώ για 200 χρόνια σιγά σιγά σαν τον καρκίνο θα σε τρώει μέχρι που να σε σκοτώσει αυτή είναι η προσωπική μου άποψη αυτά βλέπω Το Bloomberg είχε κάνει το καλοκαίρι του 12 ή του 13 αν θυμάμαι καλά μια προσωμείωση που είχε μια ισοτιμία ευρώ ή δραχμή και έλεγε ότι ένα ευρώ έσουν 50 δραχμές αν είναι αυτή η δραχμη και ελεγε οτι ενα ευρω είναι 50 είναι μια χαρά ισοτιμία είναι μια χαρά οι Τούρκοι που έχουν μια οικονομία η οποία είναι βασικά σε δανεικά και σε ξέρει επενδύσει αποκλειστικά, αποκλειστικά, σε ξανα επενδύσει, γύρω σε ένα προ δύο. Έτσι. Και πρέπει να ξέρουν όλοι ότι το αποθεματικό παγκόσμιο νόμισμα είναι το δολάριο. Δεν είναι το ευρώ. Όλε οι κοινωνίε, όλα τα εμπορεύματα, σε όλα τα χρηματιστήρια αποτιμούνται σε δολάρια. Μα λένε, το βάλει το πετρέλα όσα δολάρια μου. Όσο, πουσα δολάρια, ε, ναι, δεν έχει. Και... Ναι, ναι. και... Όλα τα χρηματιστήρια, το ευρώ είναι μια λυσίδα, ένα στημένο νόμισμα ελέγχου των διαφόρων κοινωνιών της Ευρώπης. Δεν το παράγει κανένα απόλυτος κρατός. Το παράγει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το δίνει στα κράτη, άρα εμείς δεν έχουμε δανειστεί από κράτη, οι κράτες είναι μεσίτες δανεισμού δεν μπορούν να μας δανείσουν τα κράτη γιατί δεν παράγουν νόμιση. Μα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ όλο το χρέο είναι λογιστικό. Δεν είναι, είναι χρέο δεν έχουμε πάρει χρήματα. Βέβαια. Γιατί έκαναν μια ερώτηση και μου είπαν τα λεφτά που παίρνουν που θα πάρουν με το δάνειο αυτό το 82 δις είναι λογιστικά. Λογιστικά είναι λαφούν, σε λογαριασμούς. Μα δεν πάνε στο λαό αυτά τα χρήματα, οπότε ένα άδωρον. Ναι, αλλά και όμως, πρόσεξε, θα χρεωθεί θα μπουν σε λογαριασμού σε αυτά τα λεφτά... ναι, θα χρεωθεί χωρίς να θα κάνει μόνο ελληνική παραγωγή, Δεν θα πέσουν στην ελληνική παραγωγή και αυτά τα δάνεια ο λαός θα υποχρεωθεί oh. oh. να τα πληρώσει σε πραγματικό νόμισμα που θα παράγει ο ίδιος. Δηλαδή όλη αυτή η υπεραξία... Μα πήραμε, δεν πήραμε 7,5 δι και το δόθηκαν αμέσως οι δόσεις. Ναι, αμέσως. αμέσως. Και με σκόψαν λίγο 300 τα οποία τα πτήραμε. Ο Τσίπας εκεί πάρει 82 δι από τον Έλλα για των οποίο τα περνάς στον ελληνικό προϋπολογισμό και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι νομίζεις οι τράπεζες τα πληρώνουν. 82 δις έχει πάρει από το Φλεβάρι μέχρι τώρα. Αυτό δεν είναι δάνειο, δηλαδή τι είναι. Τι θα τα χαρίσει να μας λυπηθεί και να μας είχαν να πάρει. Να πάμε στενά να μας φωσικά, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα ακόμα. Μετά όμως να κάνουμε ένα μυσικό διάλειμμα και να κάνουμε μετά την αποφώνηση. Θέλω να μου να το συζητήσουμε. Ε, αυτό που είπε ο Πούτιν ότι η Γερμανία είναι ώρα να μας πληρώσει και εμάς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 να αξίζει ότι ο Πούτιν ο μεγαλύτερος ε, πελάτης της Ρωσίας σε φυσικό αέριο είναι η Γερμανία. Παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό. Ε, ο Πούτιν ε, βέβαια πολλές φορές κάνει δηλώσεις χωρίς όμως να τα αποκλένετε στην πραγματικότητα. Γιατί η κεντρική ρωσική τράπεζα που εκδίδει το Ρούβλι είναι ιδιωτική. Δεν είναι δημόσια. Τις μετοχές τις έχουν οι Ρώσοι ολιγάρχες και εμφανίζεται ως μέτοχος με 5% η οικογένεια Ρότσιλντ, η οποία ελέγχει παγκοσμίως τα νομίσματα και το χρυσό. Ό,τι υπάρχει σε χρυσό και στο 97% των νομισμάτων τα ελέγχει μια οικογένεια. Ε, η τράπεζα λοιπόν είναι ιδιωτική. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο πού την μπορεί να ασκήσει οικονομική πολιτική χωρίς να εκδίδει δημόσιο νόμισμα αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι αδύνατο να γίνει αυτό απλώς πιέζει τη Γερμανία πιέζει να αυξήσει τις, παρα, τις παραγγελίες φυσικού αερίου ε, να μην ανεξερ, αξε, να γίνει πιο ανεξάρτητα από τις δικέ του πηγές ενέργειας και να μην χάσει πελάτες. Είναι ένα παιχνίδι που παίζει ο Πούτιν το παίζει πάρα πολυτακτικά κάνει μερικούς λεονταρισμούς κάνει μερικούς αλλά όταν έρχεται η ώρα της δράσης είναι απ' έξω. Θυμίσου ότι έγινε στην Κύπρο και σε μας δεν την προστάτευσε καθόλου παρόσι, παρότι λόσιοι ολιγάρχες είχαν το χρήμα τεράστια, τους εγκύριακες. τεράστια ποσά μαύρου χρήματος κυπριακέ κυπριακές τράπεζες κυπριακή οικονομία δρούσε σαν φορολογικός παράδεισος σαν πληντήριο χρήματος όταν έγινε το κούρεμα των καταθέσεων η Κύπρος με πρωτοστατούντε το Σαμαρά και το Βενιζέλο οι οποίοι διεύθυναν την επίθεση εναντίον της Κύπρου ε, φυσικά ο Πούτιν δεν ανέδασε καθόλου σε όλη αυτή την ιστορία. Άφησε τους Ρώσους ολιγάρχες να χάσουν ένα μερίδιο των χρημάτων τους που ήταν στην Κύπρο ίσως μπορεί να πεις ότι μπορούσε το άφησε για να μειώσει την επιρροή τους στη ρωσική οικονομία την επιρροή τους στο κόμμα μέσα. Εν πάση περιπτώσει τους άφησε την άφηση την Κύπρο έκθετη γιατί λοιπόν θα πρέπει ο Πούτιν να υπερασπίσει εμάς από λόγια χορτάσαμε έργα έργα Δημητράκη έργα και από έργα τίποτα έργα όντως λοιπόν ε, εδώ τελειώσαμε για σήμερα θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε θα τα πούμε πάλι την άλλη Παρασκευή Εκτό αν συμβεί κάτι που θα έρθουν, κάποια έκτακτη εκπομπή, Δημήτρη, ολόγο σε σένα. Ναι. Από μένα, καλή σα σφαίρα. Εμεί, εγώ θέλω να πω ότι θέλουμε τη συμμετοχή σα, παιδιά. Στείλτε μηνύματα, συμμετέχετε με τι απόψει με την πληροφόρησή σα. Συμμετέχετε ζωντανά στην εκπομπή. Στείλτε τι απόψει Η εκπομπή δεν είναι μονοδιάστατη. δεν είμαστε εμείς μόνο. Είσαστε κι εσείς. Και δικές σας οι δικέ σα οι απόψει παίζουν πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για μα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε, καλό Σαββατοκύριακο, θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή. Iremos adelante,